Κυρίε μου και κύριοι, καλώ ήρθατε. Καλή σα μέρα. Καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στου 101,5. <Τοί> Στον τοίχο τα <θα> κουτουλήσουμε σήμερα. <Τοί> Καλά, μιλάμε. Εδώ, από τα <Τοί> ρα... ραδιοκύματα. <Τοί> και τα bytes Πώ τα λένε αυτά, μόρες στο Ιντερνετ, <Τοί> κύριε μου και κύριοι, ο γιαννη Γιάννη Λαζάρου. Είμαι 2681-4060. Για τα δικά σα. Ρίχτε μας κανένα τηλέφωνο, θα μας ξελασπώσετε. Και καλημέρα, καλη... καλημέρα, καλημέρα. Όπως τα έλεγαν και οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, που τώρα παρωτήθηκαν και είναι πολιτικοί. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, στους φίλους όλους. Κουζάνη, Εορδαία, ε... Πτολημαϊδα, Σέρβια, Κώστα σου, Κύπρος, Radio Art FM. Καλημέρα κύριε Καναλάρχα εκεί που θες τον Καραγιαβρούς Λοιπόν ε, Κύπριος Καναλάρχης Καλά δεν σου λέω τίποτα τώρα Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα Νεμέα Πρέσ. Καλημέρα Χρήστο Καλημέρα Βασίλη Ναούσα Καλημέρα Θεσσαλονίκη Καλημέρα καλημέρα Καλημέρα Κυρία μου και κυρία μου ε, Παρακολουθώντας την επικαιρότητα Ναι βέβαια Λοιπόν Παρακολούθησα για μία ακόμη φορά Τας τε, δηλώσεις Του κυρίου Σόιμπλε Του συμμάχου Της Ελλάδας Του ανθρώπου ο δεν μπορεί να κάνει χωρίς να νιώθει Την ευτυχιασμένους τους Έλληνες Και είπε ότι Εντάξει η Ελλάδα είπε πάει πάρα πολύ καλά Τα μέτρα ε, Επιτυγχάνουν Αλλά πρέπει να συνεχίσει Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα πραγματικά δηλαδή ε, από του οπαδού του κυρίου Σόιμπλε, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί από αυτού ακούνε και αυτή την εκπομπή. Για να βγάζουν από μέσα του και να ρέχουν τα μπινελίκια του, ξέρω εγώ, γιατί ακούνε. Πάντω ακούνε, είμαι σίγουρο. Οι οπαδοί του κυρίου Σόιμπλε, δηλαδή του Σαμαρά της Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, αυτήν να πούμε, θα ήθελα να με πάρει ένα τηλέφωνο. Εγώ λόγω χρόνου εκπομπή. Τους φίλους τηλεακροατές δεν τους βγάζω στον αέρα, απλά μου λένε γρήγορα τσάκα τσάκα την εξυπνάδα τους και με παρασέρνουν και ρίχνω και εγώ τα μπινελίκια μου, ναι. Ε, λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να τον βγάλω στον αέρα σας, μιλάω ειλικρά, λοιπόν, να τον αφήσω να μιλήσει όλη την εκπομπή. Να πει σε σας τι πάει καλά, στη... τι βλέπει μαζί με το φίλο του, το σύμμαχό του, τον αδερφοπιτό του, το Σόιμπλε. Τι πάει καλά στην Ελλάδα και επιτυγχάνει όλη αυτή η κατάσταση και να συνεχίσει να πηγαίνει καλά Τι ακριβώς Παρακαλώ πάρα πολύ έναν ε, οπαδό σύμμαχο ε, έναν Ελληνάρα ρε παιδί μου τέλο πάντων πατριώτη που μαζί με το Σόιμπλε δημιουργούν αυτή όλη την ευτυχία σε αυτή την ε, χώρα Αυτά πολύ. Πάντως εσύ μεγάλε Ανάτος Λες να είναι κανένα από το Μαξίμου Οριστή. Ναι, καλημέρα. μέρα. Εγώ. Χαχαχα, πάρεσε, ναι, εντάξει αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έλα, γεια, γεια, γεια, Δεν είναι ο παδός του Σόιμπλε, αλλά μου λέει, κοίταξε, δεν θέλω μου λέει να σου πω, να μας πεις εσύ μου λέει τι δεν πάει καλά Και να σου πω μου λέει ότι λέει εγώ τι δεν πάει καλά Εσύ δεν πας καλά Καλά το ξέρω ότι δεν πάω μπατάρο μπατάρο μεγάλη έχεις δίκιο ναι. μου. Ωραία μπουσή μου Δώσε μεγάλη με βουλευτή Λοιπόν ναι, μπατάρο σου λέω Έχεις δίκιο τη λέει ακροδεί, μου πίνα δυστυχία Τα ATM θα κλείσουνε Όλα τα σούπερ μάρκετ δεν θα έχουν τίποτα Ή ψηφιζει δήμα Ή θα η δραχμή δραχμοί έρχεται να σε καταπιεί Λέγε Λέγε ρε κιαράτα Θα ψηφίσεις δήμα Ή θα πεινάσεις ρε Ο Σαμαράς Έτσι ο Σαμαράς τα λέω Μάλιστα Μας ενημέρωσε ο Σαμαράς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ε, επαναφέρει τον κίνδυνο του Brexit. Ναι Πάντως Αντώνη θα σου πω μια κουβέντα Αν ήταν αλλιώς η κατάσταση και είχε άλλον Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ε, Όχι, εντάξει ο Αλέξης είναι φίλος μου Δεν μπορώ να πω καμία κουβέντα Αλλά αν ήταν άλλος Λοιπόν, όπως θα σας είχε Πραγματικά στην Ελλάδα θα γινόταν υπολοιπόθητη αλλαγή Θα σας είχε πάρει παραμάζωμα μεγάλε και δεν θα φτάθανε το κολομέρι σας στο θα Θάσασταν στον τοίχο όλοι και θα τέλειωνε η ιστορία. Αλλά βλέπεις μία τα city του Λονδίνου, μία τα γεύματα, τα βατικανά και τόνα και άλλο. Έχουμε να δούμε μία από τα ίδια. Κυρία μου και κυριέ μου! Ωχ λες να σου σωπαδός, ορίστε. Του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Μάλιστα, γουστάρι. Μάλιστα. Ναι. Κύρια τηλεακροάτρια δηλώνει ότι εγώ δεν ήμουν τζίπρα, αλλά προκειμένου να έχω Brexit, θα ψηφίσω με τα μπούνια τη ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίσω, προκειμένου να έχω Brexit, θα ψηφίσω. Ε, τον Αλέξη Ψήφα, ό,τι γουστάρει η ψυχή σου. Κυρία μου και κυρίε μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει την ίστατη μάχη για να ακυρώσει την πορεία τη, τη χώρα. Το ήξερε, ωραία, όρνιο εσύ αυτό. Ο Σαμαράς το είπε Ο Σαμαράς το είπε. Ο Σαμαράς ο ο ο, ο, Σαμαράς, ο, Σαμαράς, ο Σαμαράς. Το δυστύχημα μεγάλε είναι ότι αυτά που επέρχονται το επόμενο εξάμηνο ούτε καν τα υποψιαζόμεθα προσωπικά πιστεύω ότι θα ξεφύγουν και από το σχεδιασμό. Τον Σαμαροβένιζελο, Σοίμπλο, Μερκελο, Καραγκιόζιδον Έτσι νομίζω ότι θα ξεφύγουν και από το σχεδιασμό τους Αλλά το δυστύχημα είναι ότι Ο, ο Σαμαράς, ο Σωτήρας ο Μέχρι σήμερα που οδηγάει, οδηγεί τη χώρα Και έρχεται ο κακός ο Αλέξης να την πετάξει πάλι στον κρεμό Και όλα αυτά τα πράγματα Την επόμενη θα δίνει διαλέξεις στο Χάρβαρν για το πως έσωσε την Ελλάδα θα λέει στα City του Λονδίνου και στο London School of Economics παρακαλώ έλα ρε παλικάρι μου τι κάνει. είσαι καλά <laughs> εσύ το ξεπέρασε το πρόβλημα που είχες μπράβο μπράβο αυτά άκουσα και ένα καλό να είσαι καλά παλικάρι μου, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα Οπότε στις λίγες ευχάριστες ειδήσεις. Το φίλο μας τον τηλεακροατή Που ξεπέρασε το πρόβλημα όποιο και αν ήταν αυτό Κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυρία μου, τι σου πανέ ναι, που θα έρθει ο κακός ο ΣΥΡΙΖΑΣ Και χαλαλαλαλα Σε φάει ρε, είναι ο Αλέξης ο πιτμπούλ Ο Αλέξης είναι πιτμπούλ Σε φάρε ο Αλέξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει, ο, ο Σαμαρά τα λέει αυτά. Δεν στα λέω εγώ έτσι. <laughs> λοιπόν, το δυστύχημα τι σου έλεγα λοιπόν είναι ότι την επόμενη, την επομένη, ο ΣΑΜΑΡΑΣ θα δίνει διαλέξει στο Χάρβαρτ, όπω α πούμε ο, ο Σιμίτης προχθέ στο London School of Economics, αρέ, που ήμουν να πούμε, μα είπε ότι δεν θα βρεθούν 180 ψόφοι για να βγει και θα δημιουργήσει πάλι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόβλημα, γι' αυτό να πάτε με το Βενιζέλο. Με τη δημοκρατική παράταξη του Βενιζέλου, είπε ο Σιμήτης, Διότι κοίταξε να δει κάτι, Δημοκρατία χωρίς Βενιζέλο, μπίστη. Πριν τη σου θύμισα τώρα, ε, ναι, χωρί όλα αυτά τα παιδιά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν, είναι, είναι το στυλ της δημοκρατίας πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι. Είναι. Να αυτός είναι ο παδός, είναι ο δημοκράτης. Ορίστε παρακαλώ. Ο, ο, ο, ο, ο, ο. Με πήρα τα μούτρα λε. Ελά, Κουνέλι, έλα, γεια, Κουνέλη Κουρέλι, όχι κουνέλι, κουνέλι μου πες τώρα η κουρέλι. αφού θες να φτιάξεις τη φάδο, θες κουρέλι. Ε, κάτι πάει εκεί πέρα ότι τον ετοιμάζουν για τρίτη λύση για πρόεδρο. Τι έχουν να δουνε ρε τα αυτιά μας να πούμε γιατί ειλικρινά δηλαδή νομίζω ότι βλέπουμε από τα μάτια, με τα μάτια. Με τα αυτιά μη σου πούμε με άλλα σημεία του σώματος βλέπουμε. Πάντως γεγονός είναι ότι ο Αλέξης έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά. Ακόμη δεν έγινε Πρωθυπουργός έδωσε εντολή όμω στους συμβούλου να ετοιμάσουν νομοσχέδια... Που θα ψηφίσουν μόλι γίνει κυβέρνηση, όσον ούπο δηλαδή. Ε, μην κάθονται να πούμε... Έδωσε εντολή να ετοιμαστούν νομοσχέδια. Εκλογικό συναγερμό, πέρα από τον εκλογικό συναγερμό. Λοιπόν, τι νομοσχέδια τώρα, για να δω να πούμε, Τι νομοσχέδια. Νομοσχέδιο, ναι, νο, όχι, γενικώ νομοσχέδια. Νομοσχέδια. Μεγάλη καταλαβαίνει, Τι μπούρου-μπούρου θα πέφτει, Τι μπούρου-μπούρου θα πέφτει. Από τη μέρα που θα είναι κυβέρνηση η Πρωθυπουργός σου Αλέξη, όλα θα πηγαίνει η κουβέντα σύννεφο Σου λέω να πούμε. Θα πηγαίνει η κουβέντα σύννεφο Εντάξει δεν Δεν χορταίνει το πετσί μας δούλεμα αραπέτε. Πάντως ο, ο φίλος σας Ο, ο σύμμαχός σας Ο, ο άνθρωπός σας για, Με τον οποίο ασχολήθηκα και στην αρχή της εκπομπής Ο κύριος Σόιμπλε που μας είπε ότι είναι επώδυνος αλλά σωστός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα λοιπόν έδωσε εντολή στο Βενιζέλο να συνεχίσει ε, όσο θα είναι τέλος πάντων αν και δεν νομίζω να λείψει ο Βενιζέλος λοιπόν να αυτό το δρόμο που είναι στρωμένος με αγκούρια διότι βλέπει ότι όλα πάνε καλά Πάντως γεγονός είναι ένα κυρία μου και κυρία μου Έχουμε νεκρούς αυτή τη στιγμή Έχουμε καταστροφές τεράστιες Έχουμε Το έλα να δεις Παρακαλώ ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι ναι ναι Λοιπόν γίνεται στη Μα... Ευχαριστώ πολύ τηλεακροατή μου Να είσαι καλά Λοιπόν γίνεται το έλα να δεις Στη Μακεδονία Λοιπόν Γίνεται χαμός ο δεύτερος, βρέθηκε ο αγνοούμενος ο δεύτερος νεκρός Ο πρώτος ήταν στο, στο γαλλικό ποταμό στο, Και ο δεύτερος στο άσπρο του κυλκής Βρέθηκε τώρα αυτή τη στιγμή Έχουμε ήδη δύο νεκρούς Ανυπολόγιστες καταστροφές Άνθρωποι ξεσπιτωμένοι Άνθρωποι γίνεται το έλα να δεις, Και οι σωτήρες Οι σωτήρες λοιπόν Μετράνε κουκιά Μετράνε κουκιά αν θα έχει το Δήμα πρόεδρο Δημοκρατία. Αυτό με μεταξύ τι μου θύμιζε, τι μου θύμιζε. Και ένα μάγκα χθε το έβαλε. Είναι αυτό που είχε φάει χαστούκι από τη, τη Μαρίκα, τη Μετσουτάκη μου. Ωραία, θα θυμόσαστε. Λοιπόν, ναι, αυτό πολιτι... του το... το... το πολιτικού ύψου άνδρα. Λοιπόν, που λες, γίνεται το έλα να δει στη Μακεδονία. Έχουμε νεκρούς καταστρέφεται κόσμο. Θα μου πει τι του νοιάζει, εδώ έχουμε 7-8 χιλιάδε Κόσμος, δεν καταστρέφει και από πλημμύρα Καταστράφηκε από το δικό τους τσουνάμι Αυτών των πατριωτών Και δεν δίνουν φράγκο Θα δώσουν αυτή τη στιγμή Για αυτά που υφίστανται στη Μακεδονία Αυτοί που αποκαλούνται ακόμη Έλληνες Δεν νομίζω να τους ενδιαφέρει Παρακαλώ Φούρνα ρε που είσαι Εδώ, Έχω τα ψωμιά το, Έχω βάλει το προζύμι Του, του κρατάς εδώ το φούρνο <laughs> <laughs> Έλα <laughs> Ναι ναι <laughs> Ναι ναι Του ρίξες φαλιάρα μου Ναι ναι Ναι ναι στον αέρα Μπράβο μπράβο Μπράβο μπράβο μπράβο Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Τα πάμε. Τα είπαμε αυτά Τα είπαμε αυτά Μην κουράζεσαι Έλα Για. Κρατάω την τελευταία σου κουβέντα Ότι θα δούμε πάρα πολλά Έχουμε να δούμε πάρα πολλά Όσο για το τι έκανε ο φίλος Ο Αλέξης με τα κεφάλια. Τα είπαμε, τα ξανάπαμε, τι συναντήσεις Τα city με τα fans κλπ Πάντως γεγονό είναι Να μείνουμε σε αυτό Και όχι στο πρόσωπο του Δήμα, γιατί όποιο πρόσωπο κινάνε κυρία μου και κυριέ μου ε, θα εκπροσωπεί την κοινωνία σας την κοινωνία σας αυτή που φτιάξατε σε αυτή την οποία ζείτε πιστεύετε, νομίζετε ότι ζείτε αυτό το Μάτριξ το οποίο δεν διαθέτει ίχνος αξιοπρέπειας και όλων των άλλων χαρακτηριστικών τα οποία κέρδισε Χιλιάδες χρόνια τώρα Το δίποδο με το μυαλό του Παρακαλώ Ναι ναι Ναι Ναι ναι, ναι. Έτσι σωστά Έτσι μπράβο φίλε τηλεκορατή Συμφωνώ μαζί σου Το 60% στην Ελλάδα είναι σοϊμπλική Δεν είναι ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί Συμπορεύονται Συμμετέχουν στα εγκλήματα του Σόιμπλε, έτσι τα ονομάζουμε εμεί, αυτά δεν τα ονομάζουμε πολιτική Μα συγχωρείτε για τη διαφορετική άποψη και αφήστε τώρα την αντιπολίτευση. Τα έχουμε μα τα ξανά αυτά. Τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Τούτη τη στιγμή που μιλάμε, η Μακεδονία υποφέρει, πνίγεται, καταστρέφεται. Έχουμε νεκρού και ο Σαμαρά μετράει ψήφου και ο Τσίπρα ε, δίνει εντολή για νομοσχέδια. Θα μου πει τι να κάνουν, να πάρουν τα φτιάρια οι να πάμε, όχι, όχι, όχι, όχι ποτέ δεν είπαμε αυτό το πράγμα αλλά πολύ απλά διαθέτοντας αξιοπρέπεια μια ηθική υπόσταση αυτά τα ζώα έπρεπε τουλάχιστον αυτές τις στιγμές να μην ασχολούνται με τα φροφρού και αρώματα, με την κονόμα τους αλλά με το πρόβλημα των Ελλήνων διότι έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι στα χέρια, τα, τις υπηρεσίες πως τη λένε, με το μυαλό του, ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> Δεν γίνεται αυτό Να σε καλά, βαλικάρι μου, να είσαι καλά Αυτό κατάφερε και το κατάφερε με το μυαλό του Με το μυαλό του το κατάφερε Ορισμένα χαρακτηριστικά Αξιοπρέπεια Α, χαρακτηριστικά που όχι δεν, δεν εννοώ ότι δεν τα έχουν τα άλλα ζωντανά του πλανήτη διότι την αξιοπρέπεια που βιώνεις ας πούμε με το ζωντανό το οποίο α, λέμε μπορεί να συγκατοικείς ή σκύλο, γάτα ή οτιδήποτε α, τι διαπιστώνεις σε όλες τις εκφάνσεις καθημερινά αλλά α, λέμε τώρα επειδή α, θεωρούμε τον εαυτό μας έλογα όντα κάποιοι θεωρούν τον εαυτό τους έξυπνο ναι ερμηνεύοντας την εξυπνάδα κατά το δοκούν και όλα αυτά τα πράγματα Δεν είπαμε λοιπόν να πάρει το φτιάρι ο Σαμαράς να πάει να ανοίξει χαντάκια να φύγει το νερό στη Μακεδονία Είπαμε ότι ο έχουν πρέπει αυτή τη στιγμή και ελάχιστο μυαλό δεν ασχολείται με, με ηλίθια πράγματα τη στιγμή που υποφέρουν άνθρωποι Παρακαλώ Κύριε, τι, τι, τι Τη Δεμοκρατική παράτα Άι, άι, γιά, γεια σου Δεν πέρασε ακόμα ο μπουχέ για κάθε μήνα μόλις, μόλις τον δω θα αναφωνήσω εγώ τον Πασιόκ, Έλεγα λοιπόν αγαπητέ μου Αυτό που δια, διαχωρίζει Τον άνθρωπο Με αξιοπρέπεια από το, από το βλάκα Μην μπερδεύουμε Τα άλλα πλάσματα Έχουν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια Τα ζώα από μας. Αυτό που λοιπόν που διαχωρίζει αυτόν που κέρδισε κάτι Ο Από τη μάζα των ηλιθείων Είναι ότι Τη στιγμή που υπάρχει πόνος και δυστυχία δίπλα σου, εσύ προσπαθείς να βοηθήσεις αυτή την κατεύθυνση. Δεν ασχολείσαι ούτε με γλέντια και χορούς, ούτε με... αν θα είναι ο Δήμας, πρόεδρος δημοκρατία, Δημοκρατίας, αν θα είναι ο... ο Τρίμας, αν θα είναι ο τετράμα. πως διάλογο λένε. Λοιπόν, τελειώστε. Βάλτε τη Βάνα Μπάρμπα, πρόεδρος δημοκρατία Δημοκρατίας, να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε διότι στο κάτω-κάτω η Βάνα τα έχει κερδίσει όλα με το σπαθί της. <Και> λοιπόν, μεγάλε, αυτή είναι η κατάσταση. Ο κόσμος πεθαίνει αυτή τη στιγμή, υποφέρει από τις ε, καταστροφές στη Μακεδονία. Έχουμε ήδη δύο νεκρούς, όπως είπαμε, και ο Σαμαράς, οι Σαμαροβενεζελοκουρέλο Τσίπρουδες, μαζί, όλοι μαζί, ασχολούνται. Εκείνο ο γελίο εκεί που ξάπλωσε με του σύριου. Λοιπόν, τι ώρα θα βγουν σε σύνδεση... Ε, στο τηλεοράσιο... για να τον δω εγώ ο Μαλάκας... εγώ ο Μαλάκας... όχι εσύ προς Θεού παλικάρι μου... λοιπόν να τον να δω πόσο ήρωας είναι... Να, να με πείσει να τον ψηφίσω... Κυρία μου και κυρία μου... η ιστορία του Ρωμανού... ανάγκασε όλο αυτό το... το αγαστό κράτος... να φτιάξει ολόκληρη τροπολογία... και να περάσει με πλειοψηφία για να μπορεί να σπουδάσει ελεύθερα. Θα του φορέσουν λοιπόν ένα βραχιολάκι, λοιπόν, και θα πηγαίνει το παλιγαράκι να σπουδάσει και βέβαια φυσικά Μπουμπούκος και Πλεύρης είναι κάθετα αντίθετοι. Και μάλιστα ο Πλεύρης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της κοινωνίας σας, είναι το πρόσωπο της κοινωνίας σας και της δημοκρατίας σας, ο Πλεύρης, είπε και το φοβερό, Προσβάλλει και το δικαίωμα της ζωής Όποιος μπαίνει με ένα καλά Σνεκόφ σε τράπεζα Αυτό είπε ο Πλεύρης. Το δικαίωμα της ζωής σου ε, Σύντροφε του Πλεύρη Δεν σου το πρόσβαλαν Οι μιλιόνιδες που πήραν 300 εκατομμύρια Και την κοπανίσαν μέσω της ΔΕΗ Αλλά ο ρομανός. Παρακαλώ Έλα Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι, έτσι, σωστά, ναι, έτσι, σωστό σου. Πέρα στη Μύκονο δεν κανέναν πάρτι με εκατομμύρια, ναι, έτσι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, να είσαι καλά, να σε καλά. Να πάμε να ακούπούμε τα καλά για παρέα, η υπόθεση του Ρωμανού, ε, μου λέει εδώ ένα φίλος Αποδεικνύει το πόσο σκατόψυχοι είμαστε Τελικά αυτή είναι Η κοινωνία σας λοιπόν Η οποία εκπροσωπείται Αντιπροσωπεύεται και είναι η εικόνα του πλεύρη Μπαμπά και ιού <Κι> Του μπουμπούκου του βοριδι. <Κι> Παρακαλώ <Κι> Μπορείστε <Κι> Τώρα, τώρα μια φίλη τη Ριακροάντρια Ερωτά αυτά που θέλουμε να ρωτήσουμε κι εμείς Επειδή είπε ο εκπρόσωπός σας Ο αντιπρόσωπός σας Ο καθρέφτης σας πλεύρης Ότι προσβάλλει το δικαίωμα της ζωής Ο μπαίνει με ένα καλά σε τράπεζα Το ερώτημα είναι Ο κλιτήρας που μπαίνει στο σπίτι σου Και σε πετάει έξω Είναι προσβάλλει το δικαίωμα της ζωής Ο εφοριακός που σου ξεσχίζει τον κόλ αυτή τη στιγμή Με το έτσι θέλω προσβάλλει το δικαίωμα της ζωής Ναι ή όχι Αυτός που σου στέρισε Το μεροκάματο, την υγεία, την παιδεία Την περίθαλψη Προσβάλλει το δικαίωμα της ζωής Ποιος προσβάλλει τελικά το δικαίωμα της ζωής Ο Ρωμανός ή οι πλεύριδες Εσείς νοικοκυρέοι μου Παρακαλώ Ναι Έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη μεγάλη Ου, και το σηκάσανε και πήρανε βγήκα νόξο mm. Πώς το λένε με άδειε και τέτοια Σαΐ Α, yeah. ah, καλά, ναι, ευχαριστώ πολύ για την ναι, ναι. <laughs> έλα, Έλα, έλα Γεια, yeah, yeah, yeah. <laughs> γεια yeah. το ξαναπείς αυτό ε. Μην το ξαναπείς, έλα, <laughs> <in the life. laughs> Έλα, για άκου λέει είμαστε ηλίθιοι από ό,τι το έχουμε καταλάβει. Μην ξαναπεί τέτοια κουβέντα, αδερφέ μου. Παρακαλώ. Έλα. Ναι. Ναι. Ναι. Αχά. Ποιο είναι αυτό. Για ποιον μου μιλάτε. Δεν θα τίποτα. Δεν θυμάμαι τίποτα. From Δεν θα. βγεις ψεύτης. Για αυτά τα οποία λες, τα οποία έρχονται, τα οποία δεν τα ξέρουμε, τα ψηλιαζόμαστε, δυστυχώς δεν θα βγεις ψεύτης. Θα δουν πολλά τα μαϊτάκια μας, οι οφθαλμοί μας. Με λίγα λόγια θα μας πεταχτούν όξο οι οφθαλμοί, από αυτά που θα βλέπουμε. Παρακαλώ. Έλα φορνέρε. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι αυτή η Ένα. Και ένα. Και ένα. Και ένα. Και Ναι. Και ένα. Και ένα. Και Ναι. Και ένα. Και ένα. Και ένα. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Έγινε At the edge of the future, Ναι Χαίρε Έγινε Έλα έλα Για για για Παπα με πήρε μονότερμα Δηλαδή μιλάμε ούτω μέση δεν τριπλάρει έτσι ρε παιδί μου Το ερώτημα λοιπόν παραμένει Γιατί τα ίδια μου λένε και οι φίλοι τηλεακροατές εδώ ο πλεύρης μπαμπάς και ιός Αυτή τη στιγμή μαζί με βορύδι, μπουμπούκο Και τέτοια σαμαροβενιζελοκουρέλιδες Είναι ο εκπρόσωπός σου Αυτοί προσβάλλουν, προσβάλλουν το δικαίωμα στη ζωή Με αυτά τα οποία κάνανε Ε; Δεν είναι προσβολή Του δικαιώματος στη ζωή Να μπαίνει για εγχείρηση Και να σε πετάει όξο την τελευταία στιγμή Ο χειρούργος Γιατί δεν του δίνεις φακελάκι Δεν είναι Ναι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 Μπήκε στο, στο μέγαρο ρε Του πρόεδρα με, με τον g Ναι του το έκανε δώρο Τέλο πάντων κυρία μου και κυρία μου έχουμε χα... Γι' αυτό λέω και στο φίλο Πριν, πριν ώρα που πήρε Τι κερδίσαμε ε, Ως δίποδα χιλιάδες χρόνια τι, Τίποτα Δηλαδή είδε πόσο εύκολα ανατρέπονται όλα Και πόσο εύκολα Μετατρέπεσαι σε ένα τίποτε Σε ένα τίποτε Απ' τη στιγμή που στην πολιτική διαθέτεις αυτούς παπανδρέιδες, αυτούς που διαθέτεις σαμαροβενιζελοκουρέλιδες και τέτοια, είδες ότι σε μια νύχτα αυτά που αποκαλούσες εργασιακά ας πούμε δικαιώματα σε μια νύχτα τα σε μια νύχτα όταν λέμε σε ούτε μια νύχτα δηλαδή, σε ώρες τα γιατί έτσι γούσταραν οι πολιτικοί που επέλεξες αυτοί που εκπροσωπούνε αυτοί αυτοί που σου κουνάνε το μαντίλι της πατρίδας σου κουνάνε το μαντίλι του υπόσχεση, σου κουνάνε αυτά που σου κουνάνε Το πρόβλημα λοιπόν μεγάλε είναι ότι έχει προχωρήσει γάγκρενα ολοκληρωτικά Φίλε μου που πήρες τηλέφωνο και μίλησες για το επόμενο εξάμεινο και εσύ σου λέω ότι θα δούμε πράγματα από τα οποία θα μας πεταχθούν οι οφθαλμοί έξω Περιμένουμε πράγματα και θάματα Πράγματα και θάματα Λοιπόν Όσο για το τι είναι δικαίωμα στη ζωή Νομίζω Ότι Έχοντας ελάχιστη λογική Ο καθένας μπορεί να το κρίνει Βέβαια εκείνο Το οποίο Διαπιστώνουμε Είναι ότι λείπει και η ελάχιστη λογική Από, αυτό, από αυτή τη μάζα Η οποία αποκαλείται λαός Αυτή τη στιγμή Έχοντας εκπροσώπους τύπου Μπουμπούκου, Βορύδι, Σαμαραουβενιζοκουρέλιδον Και να σκιάζονται από αυτά τα αθήρματα mm. Με το πρώτο Α που τους κάνουνε Μη χάσουν τη σύνταξη και του ΦΑΠΑΞ Παρακαλώ never Καλημέρα δεν δεν Ναι Καλημέρα δεν κατάλαβα τώρα. Μία κυρία μου πήρε τηλέφωνο και μου είπε. Ε, κα, λογικά πρέπει να είναι κάποιο. Να πάρουμε μου είπε, από μια κουβέρτα να πάμε στον Άγιο Δημήτρη να ξαπλώσουμε να πίνουμε τσάι και κοκακόλα. Α, ε, πώ μου το είπε τώρα. Α, θα είναι από το τάγμα των νοικοκυρέων η κυρία φαίνεται. Και μάλλον εκεί στον Άγιο Δημήτρη όπου συχνάζουν κάποια παιδιά να πούμε. Πίνουν, αυτοί δεν πίνουν τσάι. Κοκακό, δεν ξέρω, αφήνουνε Δεν μπορώ ρε, πούσι μου Δεν μπορώ ρε, πούσι μου, θα με φάω Θα με φάω να σταγιάρω ρε, πούσι μου Έλα Ας το ρε τι σου λέω Θα με φάω να σταγιάρω, δεν γίνεται Λοιπόν, τι σου λέγα λοιπόν Ας το ρε πούσι μου Είναι τελειωμένη η γάγκρινα, μεγάλη Είναι τελειωμένη δηλαδή Παθαίνοντας ο άλλος χρυοπαγήματος του κόβαν το ποδάρι του, το χέρι ζούσε. Όχι το κεφάλι, παρακαλώ. ναι. Το μηχελιογελάτσι. Χαχάχαχαλη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρε κρίτη, έχεις και εσύ κάτι μπουμπούκια Σαν το Μιχυρνά, όχι Λοιπόν, κατάλαβες μεγάλη Τώρα η κυρία που με πήρε τηλέφωνο Δεν έχω απέτηση Για τίποτε σε αυτή τη ζωή Έλα Έκλεισε, τεινάξτε πάλι το σύρμα Έκλεισε ο τηλέφωνος Έλα Έλα δε Τόμπρα Έλα όχι του... η κυρία που πήρε τηλέφωνο είπε να πάρουν κουβέρτα και να πάνε να πίνουν τσάι και κουσακόλα Έλα, <χ> γεια, <WOW> γεια, γεια σου λέω ρε παιδί μου, δεν γίνεται ρε μάγκανα, δεν γίνεται Λοιπόν Έχω να σου πω κυρία μου να σου πω εσένα δυο κουβέντες Τι να σου πω, τι να μου πεις Έλα παρακαλώ Έλα ρε Έλα Έλα χάπαν Δεν μπορώ έχω μεινή κάγκελο Έλα Εγώ εγώ είμαι το χάπατο Φίλε εγώ είμαι Λοιπόν Λοιπόν, είδε που σου είπα ότι ακούνε. Είδε. Στο είπα πρωί-πρωί-πρωί. Εγώ έξακασα την εκπομπή ότι οι σουιμπλάδε ακούνε. Ακούνε, ρε παιδί μου, γουστάρνε. Σκέψου τώρα τι πινελίκι μου ρίχνουνε. Μπορεί να το φανταστεί. Ρίξε μου, ρε παιδί μου, γουστάρω πινελίκι. Μπορεί να μου ρίξει και στο τηλέφωνο. Ρίξε μου, πινελίκι, μεγάλε. Πάντω γεγονό είναι ένα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Όπα, όπα, ορίστε. Έλα. <laughs> Καλά, θα το κοιτάξω. Έλα. Έλα. Έγινε, έγινε, έγινε, έγινε. Έγινε! Γιαβόλ! Γιαβόλ! Γιαβόλ! για γιαβόλ. Και απόλα όλα θα σου πω. Και μπουγάτσα με τυρί θα σου πω. Ωχ, τι σου λέγα λιμόνα. Τι να πούμε. Έχω να σου πω το εξής, Νικοκυρέα μου, <laughs> ότι δεν ξέρω πόσο καλά βλέπεις Καλά για να ακούς δεν υπάρχει περίπτωση και να σκέφτε, Αλλά τουλάχιστον μαζί θα τα δούμε όλα Μαζί θα τα δούμε Βέβαια διαφορετικά θα τα καταλαβαίνουμε mm. Αλλά ο πόνος είναι ίδιος, ξέρεις Όταν πονάει, α πούμε σε τρυπάει έναν Το ίδιο πονάς και εσύ που βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα Ακριβώς το ίδιο Είδες πόσα χρόνια ήταν κρυμμένο Όλο αυτό το, το φασιστό Ναζιστό κόλπο ε, Το παρακράτος Όλα τα είδες πως ξετσούνιασε Που λέμε εμείς εδώ στην Ήπειρο Τα τελευταία 5-6 χρόνια Κυρία μου και κυρία μου Τι έγινε ρε παιδί μου Βενιζέλος Α, καλά τώρα εντάξει Άστο Άστο τι έγινε στη Βουλή Μήλο, λέει, πήγε ο Κασιδιάρη, έφερε αποφάσει προφυλάκηση τριών βουλευτών τη ΧΑ. ΧΑ είναι η Χρυσή Αυγή, να μην την περδεύουμε τώρα με τη Ριζροβυγή του Μπαλτάκου. Υπογεγραμμένε τρει μέρε πριν του καλέσουν για ανάκριση. Τι έγινε, Έφερε ηχητικό το οποίο ακούγεται το Σαμαράς να δίνει εντολή. Πε στο ψηλό του Παναθηναϊκού, Στο Ντογιάκο δηλαδή. Οι επόμενοι τρει που θα πάνε να του ε, απαυτώσει. Τι έγινε, Μήλο, Χαμό! Τι ρε παιδιά! <Για> Έγινε ρε παιδιά Λοιπόν Αγκαλά Ο Ισαγγελέας Εφετών Ζητάει να κάτσει στο σκαμνίο διοικητή του ΙΚΑ Ο Πολύς Σπυρόπουλος Να ρε μου Διότι μεθόδευσε να μην πληρώσει 18 εκατομμύρια εισφορές του ΙΚΑ ε, το, ε, Στο ΙΚΑ δηλαδή χρώστα για το σούπερ μάρκετ αρβανητή, 18 εκατομμύρια που είναι πάνω στη Βέρεια και μεθόδευγε... Έλα, μη μας λες τέτοια τώρα για τον Σπυρόπουλο. Ο Σπυρόπουλος δεν ήταν πριν ένα μήνα δύο, είπε δεν θα χαρί... Πήγε στην Πάτρα και έκανε κατάσχεση ενός που χρώσταγε 300... 300 ευρώ νομίζω του πήρε το σπίτι του πήραν στην Πάτρα και είπε δεν χαρίζω ούτε δεκάρα ε, το Ίκα. Ναι, τότε ενδιαφερόταν για το Ίκα. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, να σου πω... Ποινική δίωξη εναντίον της αυτοδιοίκηση. Χαλάνδροι, δήμαρχοι και ζωγράφου θα καθίσουν στο σκαμνί επειδή. Ναι, εντάξει, yeah. τα έχουμε πει αυτά από τη μέρα που τα έκανε ο. Τα είχε ξεκινήσει ο Μητσοτάκουλα. Ο ιό Μητσοτάκουλα. Λοιπόν, δεν τα έκανε ο ίδιος Εντολή πήρε yeah. να καταφερθεί εναντίον τη του πρώτου βαθμού ε, δημοκρατίας που είναι η αυτοδιοίκηση, όχι των προσώπων. Τα είπαμε. Παρακαλώ. Yeah. Μάλιστα, μάλιστα, Ευχαριστώ τηλεαγρότη μου. Τώρα, αν του διώκουν ποινικά ή όχι, στα μάτια ορισμένων, ήρωε θα του κάνει ο Μητσοτάκουλα, γιατί πρέπει να υπάρχει και η αντιπολίτευση. Λοιπόν, τέλο πάντων, τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, είχαμε προσέξτε τώρα, αν είναι προσβολή ζωή αυτό που θα ακούσετε, μην έχετε μάθει να ακούτε μόνο τον εκπρόσωπο και αντιπρόσωπό σα, πλεύρη μπαμπά και εσύ και η Πως βάζαν παλιά, εδώ ε, βούτυρα έλεα φυτίνε μπουλουμούγρος και ιός τώρα έχουμε μπαμπάς πλεύρης και ιός και είναι πολύ τι είναι λοιπόν προσβολή κατά τη ζωής σκοτώθηκε όπως γνωρίζετε από ελαττωματικό όπλο σε άσκηση ο... ο 19χρονος στρατιώτης ο Φώτης ο Ανδρικόπουλος με τον Όλμο τότε το θυμόσαστε δεν το θυμόσαστε Λοιπόν Η οικογένειά του διαπίστωσε ότι σημαίνει ελληνικό κράτος Της έκοψαν το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ Που ήταν πολύτεκνη Γιατί εφόσον σκοτώθηκε ο γιος σου τώρα Δεν είσαι πολύτεκνος Πρώτον Είχαν τέσσερα παιδιά Και μετά το θάνατο του Φώτη Ήταν τρία τα παιδιά Έτσι λοιπόν Τους κόψαν το κοινωνικό τιμολόγιο Όπως το ακούς Επίσης πήραν 13.000 ευρώ αποζημίωση από το κράτος για το στρατιώτη, για το φωτι, για το παιδί τους, για το αίμα του. και το, το κράτος τους πήρε 3.000 ευρώ φόρο. Αυτή, αυτοί είναι αυτοί που σε κυβερνάνε μεγάλε. Τώρα πρόσεξε, αν αυτονόητο για σένα είναι ότι ο ρωμανός είναι αλήτης και το κράτος αυτό είναι καλό, Καταλαβαίνεις λοιπόν, ότι αυτά, αυτά τα καταλαβαίνω εγώ μάλλον, ότι αυτά τα επικροτείς. Πρόσεξε όμως, μεγάλε, το, το, το λαθάκι που κάνεις πάντα. Πιστεύεις ότι είσαι στο απειρόβλητο και αθάνατος. Αυτό. Τη στιγμή που θα βρεθεί στην ανάγκη, χείρα βοηθείας δεν θα υπάρξει. Διότι δείχνεις... Το πραγματικό σου πρόσωπο ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια όπως μου το έδειξε και η κυρία η οποία πήρε τηλέφωνο να προσβάλλει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αγώνα αυτή τη στιγμή για τη ζωή τους με κουβέρτες μέσα στο κρύο. Πήρε τηλέφωνο να τους προσβάλλει. Και δυστυχώς εκείνο που κατάλαβα είναι ότι τα χρόνια που τη βαραίνουν πρέπει να είναι αρκετά. Παρακαλώ. έγινε έγινε έγινε ε, δίνει φόρο ο κόσμος να πληρώσουν με το σκοτώσουν λοιπόν ε, επειδή μου είπε ο φίλος τηλεκροατής εδώ η, η ηλικία δεν συνάδει με το μυαλό έχω να του πω ότι το εξής ότι η ηλικία προσθέτει και πείρα όχι πύρα, πείρα σκέφτομαι λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια που έζησε αυτή η κυρία λοιπόν η πείρα της ήταν μόνο μία η κολάρατης το τομάρητης και το πως θα παρακαλώ <Συλίου> <Συλίου> απεργία πίνα Πιο αυτό το γελίο το αυτό το γελίο το μηχανογενάκι. Α, πέστο. Πω πω θα αυτοκτονήσω τώρα, έλα, έλα. Να σε καλά κυρία μου, να σε καλά, να σε καλά. Ε, ναι, σε καλά. Να σε... Λάθος. Ε, το διορθώνω αμέσως. Ε, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν κυρία μου, η κυρία λοιπόν. Δυστυχώς. τι Άρα, πρέπει να πάω στον καθέρδεμα να καθρέφτει να με φτύσω. Η κυρία εννοούσε αυτό το Το γκαραγκιόζι Το Μιχελουγιαννάκι Που πάει και κοροϊδεύει τον κόσμο Και όχι τον άλλο κόσμο ο οποίος αγωνίζεται Όχι τι και τι είπα Ο άνθρωπος πρέπει να, να του κόψω Το λαρίγκι μου Ορίστε! Ναι, εντάξει. Ναι, καλά τώρα περιμένεις εσύ από το ΣΥΡΙΖΑ να ανακαλέσει τάξη το Μιχαήλ και να το διαγράψει και τέτοιες αυτές που μου Μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή θα βρει σοβαρότερου μέσα εκεί από το Μιχαήλ Για πες μου, δηλαδή. Το θέμα με μένα τώρα είναι ότι πήρα στραβά αυτά που μου είπε η κυρία και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Για αυτό το λόγο ακριβώ επειδή φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για αυτή την κυρία ειδικά θα θα παίξω ένα τραγούδι με συγχωρείτε παιδιά το αφιερώνω σε όλους αλλά πρώτα το αφιερώνω στην κυρία την οποία πραγματικά δηλαδή ε... παρεξήγησα τα λεγόμενά της ενώ αναφερόταν σε αυτό το Γαραγγιώζη τον Μιχελογεννάκη το αριστερό του ΣΥΡΙΖΑ ναι. Ε... και λιδωρούσε αυτή την κατάσταση εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού yeah. χίλια συγνώμη και πάλι αφιερωμένο το τραγουδάκι θα γυρίσουμε να κλείσουμε σε όλους σας και ειδικά στην κυρία η οποία πήρε τηλέφωνο με τις συγνώμες μου πάνω απ' όλα τον κόσμο να κατακτήσω, απ' την αγάπη σου παίρνω τη δύναμη ως και το χάρο να τον Ως και το χάρο να τον νηχίσω. Εγώ είμαι αετός κι εσύ σε μου κι όταν μου φεύγεις μ' μα... Χάνω το πετάγμα. Εγώ είμαι και εσύ σε ταυτέρα μου. Κι όταν μου φεύγεις μακριά. Μου. Α, απ' την Παίρνω τη δύναμη όλους τους πόνους να τους αντέξω. Απ' την αγάπη σου παίρνω τη δύναμη πλήγες που μ' ανοίξαν να τις γιατρέψω. Τη αγάπη σου παίρνω τη δύναμη Πλήγες που μ' άνοιξαν να τις γιατρέψω <Συσχεία> Εγώ είμαι εδώς κι εσύ είσαι τα φτερά μου Μακριά, χάνω το πετάγμα εγώ είμαι αιτός κι εσύ είσαι τα φτερά μου κι όταν μου φεύγεις μακριά Λοιπόν, αυτά ε, για σήμερα του του Αναμένοντα με αγωνία λίγε μέρε έμενα. Κυρίες μου και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στους 101,5, θα ακολουθήσουν τα γλώδια του καναλάρχου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, την υπομονή σας πάνω απ' όλα, να ζητήσουμε για μια ακόμη φορά συγγνώμη από την κυρία που παρεξηγήσαμε και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πάρα πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σα. 1,5 FM Stereo